Ναι. Έλα ρε, αγόρι μου. Okay. Έλα ρε, παιδί μου, 100 ώρε με παίρνει τηλέφωνο. Τι γίνεται, πού είσαι τόση ώρα. Ε, σκάσε, πληρώνω. Περίπου. Σιγά, τώρα πληρώνει, από εδώ και πέρα. Πάγε, εφάβε. Άλλα κι άλλα πληρώνει, εδώ σε πείραξε. πληρώνω, είμαι στα αυτοκίνητα. Και καλά κάνει να πληρώνει. Κι άλλα να πληρώσει. Ναι, άκουσε με, γιατί 20 λεπτά φάγαμε με τον ψιλόλιγνο. Θέλω. Να ακούσω για τον Μπένι Μπάτμαν. Τι Μπάτμαν, παιδί μου. <Τι>, το... Ο ψιλόληγνο δεν είναι που είναι πρωθυπουργό. Πόσο να βάλουμε τον άλλονα. <Τι>, Πεί μου, αλλά όχι 20 λεπτά, όχι 20 λεπτά. Θέλω το. Δεν αξίζει Batman. 20 λεπτά ο πρωθυπουργό. Του, του, του, του. Ο, το χοντρό θέλω να μου βάλεις να μου σχολιάσεις Πες του φίλου σου εκεί πέρα θα ματήσει με το ψηλό χοντρό Τι να πούμε για το χοντρό για τις απειλές του χοντρού ε, ναι. Είναι η μόνη φορά που ρίχνει απειλές και για τον κόσμο είναι ευχές Ρε. Θα φύγω λέει άμα δεν με βγάλετε να φύγεις Δεν θα σε βγάλουμε μακάρι Καλημέρα, Καλημέρα. Είμαι ο Νίκος και είμαι παρέφας Μπράβο, Νίκο. Το είμαι καλά το έχουμε κόψει πια. Μόνο ιδιότητα. Είμαι καλά δεν ισχύει για κανένα. Λέγεται. Άρα, τι θέλει με τον έδωμα γιατί ήρθε να βινήσει και να μου δώσει κάποιο φωλεόδων. Μα καλά. Πόσε μέρες το προετοιμάζαν αυτό. Τόση κομμάσει, σκηνοθεσία και αυτά. Τι διάλλο, μικρού μήκου Άκου να σου πω τι ευχάριστη μέρα άλλη σήμερα γραμματού. Κοπεθ, πήγα να πάρω το μέρισμα και μου γεμίζανε μια κουβλατή. Yeah. Ναι, χρόσταζε. Ε, καλό να πάει. Πρόσταγε. <laughs> Πέρο μέρισμα. <laughs> ούτε τα επικοινωνία τρίκ δεν του κάθονται. <laughs> το έχουν δομίσει έτσι το σύστημα που η τράπεζα δεν έχει δεύτερη κουβέντα. Φέρτε, ούτε ποτόδε στο πλεόνασμα. Ήτανε και τα Ούτε με... αυτά δεν του κάθονται. Από άνχο θα πάει, από άνγω. Δεν το σκέφτεται κανεί σα. Εγκεφαλικό θα πάθουμε μέχρι τι εκλογέ. <laughs> και ευγαζε μου πάνω. Και θα... καλά να πάθε εγκεφαλικό να παραλύσει το κακό το μάτι. Φαντάσει να παραλύσει το καλό. <laughs> Εκεί τι κάνουμε. Εκεί τι κάνουμε. Δεν θα βλέπει το δρόμο να φύγει. Θα τον δείξουμε εμεί. Έλα γεια. Καλά τόσο αυτό τόσο χωλί να βγάζετε δεν τρέπεστε λίγο ρε. Πώς δεν τρεπόμαστε, Νομίζετε δεν τρεπόμαστε. Σφίγγεται η καρδιά μας που το κάνουμε, απλά είναι αυτή η δουλειά μας, που τ***α δουλειά. Τι που τ***α δουλειά ρε, κουφάλες ο άνθρωπος δηλαδή, του κομμενάκι από τα παλιά να τον δει. Αυστραλέζα. Από... Στο Λότο. Περίπου... τον είχα για μερακλήτωσα σαμάρα; δεν τον είχα για κακουρογάμια. Κι ο άλλος τον έδωσε παγωτόν να μου μην... μάρας, προφυλακτικά δεν θα τον δώσει. Τι πράγμα είστε σύνδερο, δηλαδή ο άνθρωπος να πηδείξει να μην δεν μπορεί να πηδείξει επειδή είναι Το δεν μπορεί να πηδείξει, πώς το λες έτσι απλόχερα. Για ρώτα 10 εκατομμύρια Έλληνες. Αποδεικνύω σε 40 δευτερόλεπτα ότι είστε λαμόγια και εγκάθετη. Βεβαίω, με χαρά. Γιατί και εμεί ψάχνουμε αποδείξει, ψάχνουμε αποδείξει, δεν το βρίσκουμε. Α, το διάλογο, πέστε. Λοιπόν, είναι ή δεν είναι ο Βαγγέλη τη δεξιά στο τέλο. Είναι, είναι. Είναι γιατί θα την πάρει μαζί του στον τάφο. Ωραία. Έβαλε τα στήθια του μπροστά για να μην χάσει το μικρό έχει τα λεφτά του ή δεν τα βάλε. Δεν το έκανε τούτου, ήταν τέτοια τα στήθια που μόνο μπροστά. Ωραία, πάντα, κανονικά είχε καλύψει του άλλου. Σαν έγκριτο συνταγματολόγο που είναι. Πώ τον λες, το Πώ τον λε, Έγκριτο συνταγματολόγο. Α, ah, εξαιρετικό. Πολέμησε το χαράτσι να εισπράτεται από του λογαριασμού τη ΔΕΗ, Ναι, ή όχι. Ναι, το πολέμησε πριν, μετά το πήρε όμω. Ωραία. Να το δεχτούμε, να το πούμε σωστά. Φέρθηκε Ατρίκη, Αυτεγιώργο και Φώτη. Και δεν τους έσκαψε τον Λάκκο πολιτικά, ναι ή όχι. Τι δεν τους έκανε, πες το μου αυτό το κωμικό. Δεν τους έσκαψε κανένα Έλαρε. Έλα. βρήκα. Ναι, σωστό, σωστό. Και, Να... και το τελευταίο... Και ότι το... θα καταλήξεις, ναι. ότι είσαι βενιζελικός, δηλαδή... Δεν το περίμενα ότι υπάρχει τα κόμμα. Παπανδρεϊπού, θα το καταλάβω. Το τελευταίο και σημαντικότερο. Έδωσε τη μάχη τέσσερα υπόγεια κάτω από τη γη στις Βρυξέλλα για την Ελλάδα, ναι ή όχι. Γενικώ. Υπόγειε μάχε δίνει πολύ καιρό τώρα, χρόνια τώρα. Και Αυτό ας... το παραδέχομαι και εγώ. Στι υπόγειε διαβουλεύσει είναι πάντα πρώτο. Ναι καλά, μην κοιτάσαι εμά. Εμεί είμαστε καθήκον. Άρχομαι να δει τι έγινε. Συνάντησα την τουρίστεια. Αυτή που έφερε ο Σαμαράς για τη διεύθυνση. Τι συνάντησε στην πλάση του -του, του του του του. Και λίγο παραπάνω και μου λέει τι, μα, Ά, τι είναι αυτό το mm. μου για αλλού Ναι. Ακού. Και δεν τη είπε αφού είναι πρωθυπουργό τη χώρα. Τη τι είπε. Τη τι... ο άλλο κυκλοφορεί και λέει είμαι Σε πάει. περίπτωση με ξέρεις. <laughs> Δεν θα και τίποτα τουρίστρια αν δεν μάθαινε ότι είναι <laughs> Δηλαδή και λέει, την ιδιότητα, <laughs> για, από, πάμε <laughs> για Δεν το Ναι. Άκουσα καλά, η ΔΑΠ βγήκε πρώτη. Και ου και, α, και ου, κυρία μου. Και ου και άκουσα, Δάπνου Δουφουκού. Βεβαίω βγήκε πρώτη. Και όχι απλά, πρώτη σάρωση κιόλα. Δεν υπάρχει μέλλον σε αυτόν τον τόπο με τίποτα. Μα, στο μα... διάλογο, στα σακίδια να πάμε. να αυτοί... πάμε. 47% και 37% η ΔΑΠ. <laughs> είναι αυτή η φοιτητιώσα νεολαία που λέμε που βράζει το αίμα του νέου. Σκατά στο κεφάλι <laughs> του. Δεν κατάλαβαν ότι θα ξυνητευτούν, δεν το έχουν πάρει είδηση ακόμα. Αυτό που με πήκρανε εμένα είναι που η ΠΑΣΠ. Χαντακώθηκε, αυτό. Είναι ένα κρίμα. Χαντακώθηκε. Α, πήγε πήγε στη δάπτο, υπόλοιπο. Αλλά τέλο πάντων. Ε, ε, έχω, έχω πάθει σοκ. Ο Βενιζέλο για τι φοιτητικέ εκλογέ δεν θα δώσει καμιά απειλή. Να πει: Αν δεν μα δίναν τι φοιτητικέ τόσο, δεν στηρίζουμε την κυβέρνηση. Τέλο πάντων. Α, αυτό, αυτό του ξέφυγε. Αλλά πού να αποφευθεί ο Βενιζέλο. Οι περισσότεροι ψηφοφόροι του Βενιζέλου αργότερα πεθαίνουν σιγά σιγά. Είναι 70 άνω. Ε. Ο περιπτερά από το ένα πακέτο τσιγάρα βγάζει γύρω στα τρία λεπτά. Και από τα παγωτά, επειδή είναι τα περισσότερα από πολιεθνικές, βγάζει πάρα πολύ λίγα. Παρόλα αυτά όμω, δρε φίλε, κέρασε το Σαββαρά ένα παγωτό. Α, μα είσαι μεγάλη καρδιά. Μπράβο. Οπότε ένα βιομήχανο τώρα, να πούμε, ένα μυτσιγινέο, ένα κοπελούζο, ένα λάτσι που βγάζει πολύ περισσότερο από το περιπτερά, που, τι πρέπει να τον κεράσει. Πόσα θα βγάζει ο περιπτερά από εδώ και το θέμα. Που θα πέσει η γραμμή όλη ψονίζεται από αυτό το περίπτερο. Χάρη τον πρωθυπουργό μα το Σάπιο Παγωτό. Να Εγώ... πήγε ο άλλο και έγλυφε τον παγωτό στον εθνικό τον κήπο. Ξέρει ότι γίνεται το ε... ψωνιστήρι παραπέρα. Λοιπόν... Πάει καλά, κυκλοφορεί μόνο του πρωθυπουργό πράμα Να τον μαρκαλέψει κανεί με στον κήπο. Λοιπόν, αποστολή. Δεν βρέθηκε ένα. Πέστω σαν από τον κυμπισό, να τον κεράσω τίποτα κλοτσέ. Παγωτό, όχι παγωτό. Κλο... Παγωτό κλοτσέ. Κροσερέ να είναι και ό,τι να είναι. Έλα γι'α. Έλα γι'α. Και έστει και καμιά τουρίστρια αυτέ π... που πάνε και δεν ξέρουν ποιο είναι πρωθυπουργό. Έλα για. Το συνειδητοποιήσω ότι έχουμε κυβέρνηση Σαν Όλιβ, δηλαδή χοντρό λιγνό. Τώρα το βγάλαμε την είδηση, τώρα προηγουμένω μαζί. Μαζί το Α, κάνω αυτό. Λιγνός, χοντρό λιγνό, αυτή είναι η κυβέρνηση. Τελείωσε. Γελί και οι δύο. Κάντροποι, τέτοια λε πλέπε... και θα παρακινήσει τον κόσμο να μην ψηφίσει η Πασόκ Είμαστε. και θα αποσταθεροποιηθεί η κυβέρνηση. Αυτέ τι μαρτυρίε κάνει. Ότι θα βλέπα και στην ηλικία που είμαι τώρα κοντεύω τα 60 χοντρό λιγνό Δεν το περίμενα ρε που μου, δεν το περίμενα Σιγά καλά, εδώ βλέπουμε ρετηρία ακόμα Τέλος πάντων Εδώ ακόμα το παζόκ σε κυβέρνηση της δημοκρατία. Λαμούντε. Τώρα θα δείτε ότι ο Πρωθυπουργό σταμάτησε σε ένα περίπτωση και του προσέφεραν και ένα παγωτό το οποίο το πήρε. Εδώ είναι στην είσοδο του Εθνικού Κήπου. Το βλέπετε τώρα στα πλάνα μα σκύβει και το παίρνει ε, ο κύριο Σαμαράς. Προχωρά ε, με το παγωτό. Πόσο γλύψιμο ακόμα θα κάνουν τα κανάλια στο Σαμαρά μέσα τι εκλογέ. Όσο μπορούν. Όσο μπορούν. Όσο γίνεται. Επειδή έχω σταματήσει. Όσο έρχεται η ανάπτυξη. Ναι, θα μεγαλώνει και το γλύψιμο. Ναι, γιατί μεγαλώνει και διαφήμιση. Έχω... Η συγκεκριμένη διαφήμιση. Έχω σταματήσει να παρακολουθώ το «Βελτία και δεν είχα ιδέα για όλα αυτά. Τα άκουσα τώρα από την εκπομπή σας. Εντάξει, δεν το λες γλύψημο. Ναι. Απλά... Έγινε περιγραφή ενό συγκεκριμένου περιστατικού. Ε, με αντικεινικό τρόπο, όπω πάντα. Έφιαξε εκεί η ομάδα αλήθεια αποφάσισε να κάνουν ένα δρόμενο. Και το κάναν το δρόμενο. δρόμο. Πήρα ένα τυχόν περιπτερά που έκανε εδώ, δηλαδή τη μέρα που αποφάσισε ο σαμαρά να βγει με το πόδια έξω βόλτα, να φανείρα από εμά. Βρέθηκε ένα περιπαιρά που του χάρησε ένα παγωτό και δεν του το πέταξει τη μούρη. Μήπω θα το δούμε στην τηλεπάνη για να φαιρέ τη Δευτέρα. Ναι, βρέθηκε μια γκομενήτσα και πέρα να του την παίρσε αυτά τύπου. Ξέρει και τι άλλο περίπου. Μια μπατζίνα όμορφη, μπήκε μέσα στην κλούβα ή κλούβα δεν έκλεισε. Το μου, Να τον μαζέψει, να τον πάει στα Μιγδαλέζα, να τον λιτσάρουν οι άλλοι. Και κάτι, τελώς, κάτι, τέλο no. πάντων. Ήταν αυτό, αυτό το δρόμενο έτσι εκεί έφτιαξε η ομάδα αλήθεια. Μια, μια αυθόρμητη στιγμή. Oh, και oh, έκανε σκηνοθεσία, oh. δεν ξέρω. Oh, και εκεί oh, ήταν oh, να δεις oh, και oh, αυτέ oh, οι oh, πουρνέ, οι, oh, π... οι κάμερε να είναι έτοιμε. Ναι, έτοιμες. 네, oh, π... τύχη παιδί, τι αυτή. Δηλαδή, βγάζω το καπέλο στα αυθόρμητα συνεργεία ειδήσεων. Όλο τυχαίω ήταν εκεί να καταγράψουν τα αυθόρμητα περιστατικά. Τι ζωή και αυτή του Σαμαρά, Big Brother. Τον παρακολουθούν σε κάθε καλή του στιγμή. Θέλω να μου λύσει κάτι, Ρε Αποστολή. Παίζουμε λίγο κάτι, Σαββαρά. Σου μιλάω. Παίζουμε λίγο κάτι. Τώρα εσύ με όλα αυτά τα οποία βλέπει, εσύ έχεις αν... και δεν σου κάνω πλάκα τώρα. Πόσοι άνθρωποι με ψυχοσωματικά καθημερινά υπάρχουν στον κόσμο, Δεν σου λέω του ανθρώπου μόνο που αυτοθούν. Εγώ είμαι 25 χρονών και έχω κρίση πανικού εδώ και δύο χρόνια. Ζω μόνο μου και ζω για ποιον τα βρω. Στα λέω πάλι και συγκινούμε, αλλά σου λέω ρε φίλε, πόσο κόσμο έχει ανάγκη μόνο και μόνο να μιλήσει, να πει μια κουβέντα. Και δεν είμαι φαντάσου ούτε καταδλη... καταθλητικό ούτε τίποτα. Απλά ζω μέσα σε ένα άγχο μόνιμα. Τι θα κάνω. Θα, με πωλήσουν, θα ζω. Εντάξει, το σούμα προσπαθώ φροντο... τη ζωή μου όλοι να την αντιμετωπίζω έτσι. Αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε. Γιατί κοιμούνται όλοι. Ειλικρινώ σου μιλά. Εργάζομαι σε μια εταιρεία για πεντακόσια ευρώ με συμβάσει δείχνε και τρίμηνε εδώ και δύο χρόνια. Ήμουν άνεργο πριν αυτά τα δύο χρόνια και ζούσα μόνο μου και δεν μπορούσα να, να, να φάω ένα φάι με την εβδομάδα. Και είχα την κοπέλα μου η οποία ερχόταν και μου δίνει καν να φαγητώσουμε και τρεπόμουν. Δεν είχα αρχίσει να περπατήσω. Μ' αρέσει το... πώ περιγράφει την Ελλάδα του Σαμαρά. Γλαφειρότατα. Περιγράφει ακριβώ την Ελλάδα τη ανάπτυξη. Άπτυξη του πλεονάσματο του κοινωνικού μερίσματο όλο. Μα τι επιτυχία, τι success τώρα. Να σου πω ποιο κοινοθέτησε αυτό το ωραίο σκετσάκι που κάνατε με το θυμίο. Ποιο σκετσάκι. Αυτό το σκετσάκι ωραίο που κάνατε που εσύ τον, τον προσπαθούσε να τον πείσεις γιατί για το ΣΥΡΙΖΑ Γι' αυτό τελικά το παραδέχθηκε. Αθόρυπτη σκηνοθεσία ήταν. Να σα και αυτό το Σαμαρά που βγαίνει έξω και τυχαία είναι 10 κάμερε και του παγωτάκι εγκόμενο στην πέφτη Σοριδών. Έτσι, το ίδιο αθόρυπτο ήταν αυτό. Έλα ρε, Παστολάκη. Έλα ρε, φίλο. Φωνάζανε, ρε, Αντώνη προχωρά. Τι να φωνάξουν, εδώ φωνάζανε τον Παπανδρέου στον Ιάνο Αντί να φωνάξουν για τον Αντώνη που είναι και το σύστημα δικό του, Θεέ πω ο κόσμο είναι σε ανάγκη. Θα τελειώσω λίγο. Άχι, να πει. Άκουσε λίγο να ακούσει. Έγε μωρέ, τι θα πει δε και δεν ξέρω. Άκουσε, Αντώνη κα κακ φωνάζανε, ρε, μα. Και άλλη προχώρα, λάθο ακούσατε. Α, μπορεί. Γι' αυτό και βέβαια. Αμα αιθρασμού στα μάτια σου, εμά. Αν το έχει κεντράριο οδηγό. Και το παγωτό είναι σίγουρο ότι το όδο σου για να το φάει. Εγώ πιστεύω δεν ήταν για να το φάει. Αρχίζω και ξανααγαπάω την αστική δημοκρατία. Είχε σταματήσει να αγαπάει την αστική δημοκρατία, ε, λιγάκι. Α, ah, γι' αυτό είσαι τα κάτω του. Για πε. Διότι, κοίταξε, έχει ένα τρομερότερο έκτημα. Το πώ τα ανθρωπάκια σαν τον Βενιζέλο και τον Σαμαρά. Αυτό είναι αστική δημοκρατία, Εντάξει, Δίπλα από αυτού του αστούς βάζει και το δημοκρατία μαζί. Έλα, ρε φίλε. Ρω, αγάπη μου, σε αυτό το έργο βλέπω να ξεφτυλίζονται τα ανθρωπάκια έστω για μια εβδομάδα. Ναι, ναι, μια χαρά την παίρνει. Θέλω να θυμίσω απλώς Και καλά θα κάνεις Ναι. Ότι και το Γεωργάκη του Παπανδρέου τον σταματάγανε οι συνταξιούχοι στο δρόμο και του δίνει Του βαρίζανε μισθού, παιδιμολόκληρους Άν μπράβο. Τίποτα. Δεν πιάνει μία ο Σαμαράς. Ένα παγωτό μόνο. Α μπράβο. Σε εγώ το λέω. Μπροστά. επίσης Επίση. Θέλω... τουρίστρια δεν του κιόλα. Τι, τι, τι. Η τουρίστρια δεν Εκτός καμιά ήταν καμιά τελευταία γιατί του ήταν τελευταία με τον και τον Παπανδρέο τον Πρόνηση, φοιτητή του και συγκάτοικο έχουνε τους ίδιους επικοινωνιολόγους οι ίδιοι τους γράφουνε τις ε, ομιλίες Δεν ξέρω, έχουν πολλά κοινά πάντω. Γιατί και ο σα μαράσα που μ... μαζιά σε μαγαίνει. Μ... Α, μπραβά, ακριβώ. Επειδή βλέπω λόγω. Ο Γιώργο δεν νομίζω ότι ήταν επικοινωνιακό το θέμα. Έκανε μόνο, τον φόρμητο. Πώσα μάσει αυτό το σημείο, α πούμε, του επικοινωνιό λόγου που τάξτε του χαριστεί το ίδιο. Ήταν ξανα. Άλλο ένα σαφεντικό μάλλον. Εγώ το πιστεύω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που τον αγαπάουν. Πούμε... Ναι, εγώ υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν μονάχοι. Γενικώ υπάρχουν άνθρωποι. Ναι. Το τι υπάρχει σε άνθρωπο είναι το είδο έχει μεγάλα μια ποικιλία μεγάλη. Κάτι Μην το συζητήσουμε τώρα, σε... γιατί οι άνθρωποι που είναι μονάχοι και που κάνουν το ένα που κάνουν άλλο, το ψηφίσουν πάλι. Τι θα ψηφίσει μόνοι. Αγαπάω τον άνθρωπο, αλλά ξέρει. Γενικώ, Και ο τον αγαπάει τον άνθρωπο. Δεν λέει κάτι αυτό. Σαμαρά, το Σαμαρά. Ξέρεις γιατί. Γιατί. Γιατί ο άντρας μου είναι 58 χρονών και μετά από 40 χρόνια που ψήφιζε Νέα Δημοκρατία κατάφερε ο Σαμαράς να τον κάνει κομμουνιστή. Ε, δεν είναι να τον αγαπάει ρε παιδί μου. Είναι αυτό. Εδώ κατάφερε να φτάσει τη Νέα Δημοκρατία σε ποστά πολιτική άνοιξη. <laughs> αυτό, αυτό είναι το θέμα. Αυτό... Δεν έκανε τον